Φίλε και φίλοι του Radio Music Heaven, καλό Πάσχα Χριστό Ανέστη. εύχουμε σε όλου του ακροατέ, τα μέλη του σταθμού, του φίλου παραγωγού να πέρασαν όμορφα τη σημερινή ορτή με ανθρώπου που σα αγαπάνε και του αγαπάτε. Ελπίζω να μην στα θα ο καιρός, μέχρι και χθες εδώ είχαμε βροχές, κρύο, αλλά καταφέραμε, κάναμε ανάσταση χωρίς άλλα προβλήματα και σήμερα ήταν μια πολύ καλή μέρα. Όσοι κατάφεραν να ψήσουν στο ύπεθρο ευτυχώς δεν είχαν προβλήματα και ελπίζω και εσείς να είσαστε με τους δικού σα, με τους ανθρώπους που αγαπάτε και ασχέτως αν ψήσατε υπαίθρια ή πιο συμβατικά στο φούρνο να μπορέσετε να περάσετε καλά και να είχατε μία ξεκούραστη και κεφάτη ημέρα η σήμερινή που είναι με ορταστική διάθεση δεν θα πούμε πολλά για βιβλία ή για τη συνήθιμα στον ε, θα έχουμε ένα ποτπουρία από διάφορα αγαπημένα τραγούδια ε, χωρίς ιδιαίτερο ρύθμο να το πω έτσι, χωρίς ιδιαίτερη συνέχεια, έτσι για να κάνουμε λίγο το κέφι μας σε, σε μια τελείως χαλαρή εκπομπή η οποία πιστεύω θα βοηθήσει και να χωνέψουμε όσου από μα το παρακάναμε λίγο. Πάμε στο πρώτο μα τραγουδάκι λοιπόν και τα λέμε σε λίγο. I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto e senza cielo. A casa di Rene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. A casa di Rene bottiglie di vino, a casa di Rene stasera si va. Giorni senza domani e il desiderio di te sono quei giorni che sembrano fatti di pietra niente altro che un muro sormontato da cocci di bottiglia a cadavere si canta si ride c'è gente C'è gente che va a casa di Rene, bottiglie di vino, a casa di Rene stasera si va. E poi ci sei tu a casa di Rene, e quando mi vedi tu corri da me, mi guardi negli occhi, mi prendi la mano ed in silenzio mi porti con te. A casa di Rene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. A casa dire bottiglie di vino a casa di Rene stasera si va Giorni senza domani è e il desiderio di te Nei giorni grigi io so dove trovarti I giorni grigi mi portano da te a casa di irene a casa di irene a casa di irene si canta si ride c'è gente che viene c'è gente che va a casa di irene bottiglie di vino a casa di irene stasera si va a casa di irene si canta si ride c'è gente che viene c'è gente che va a casa di irene E a casa di rene stasera si va, a casa di rene, si canta, si ride, c'è che viene, c'è gente che va. Πεπίνεντο και Παπρυζία, Κάζαντιρένε, παλιό αγαπημένο, ε, από τα κλασικά Ιταλικά τραγούδια μια ολόκληρης γενιάς ε, και πολύ καλά Ιταλικά τραγούδια. Η ε, Ιταλοί έχουν και το δικό τους φεστιβάλ τραγούδιου στο Σαν Ρέμο και από τους ε, λόγους που για αρκετά χρόνια σνόμπαραν και σνόμπαραν έχουμε νομίζω ότι Eurovision ε, εγώ βέβαια με την Eurovision δεν έχω και τις καλύτερες σχέσεις τη, ε, ήταν, ήταν κάποτε κάποιε εποχές μια καλή ιδέα μια ε, γιορτή του τραγουδιού εγώ πιστεύω ότι κάτι το οποίο έχει πετύχει το σκοπό του έχει πάει καλά ε, ε, κάποια στιγμή κλείνει τον κύκλο του και προκειμένου να το καταντήσεις πανηγυράκι και όλο αυτό που αισθητικά σήμερα δεν με καλύπτει καλύτερα θα ήταν να το έχουν σταματήσει κάποια στιγμή αλλά εντάξει να μην χάλαμε τι καρδιέ μα σε αυτή διάθεση. Πλάκα ε, έχουν όλα. Ε, δεν ξέρω για εσά. Ε, εγώ σήμερα ε, ξύπνησα επιβάλλουν τα εθιμα έθιμα πρωί-πρωί. Πήγα να ανάψουμε εκεί πέρα με την παρέα που ψήναμε φωτιά να ε, φτιάξουμε κορέτσια κλπ. Έχουν όλα αυτά. Ε, ε, μια Φέρνουν. Μνήμες, ε, από, τη, από τα παιδικά μου χρόνια ε, φιμάμαι, ε, ανθρώπους που ήταν μαζί μας και δεν είναι τώρα παρέες με λίπη μου βέβαια δεν πιστεύω όλο και λιγότεροι τουλάχιστον στη, ε, στην πόλη μου και στη γειτονιά μου ε, βγαίνουν έτσι έξω παρεγίστηκαν να ψήσουν όλο ε, και περισσότερο κερδίζει ε, σε έδαφος το, το ψήσιμο στο φούρνο, σχετικά μόνοι, ε, παλιότερα πολλές οικογένειε, γείτονε ε, ψήναν όλοι μαζί, ήταν λίγο πιο πανηγυριώτικο αν θέλετε, ε, τώρα γίνεται πιο κλειστά, πιο οικογενειακά, ε, δεν ξέρω, εντάξει, οι σ... αλλάζουν οι κυρίες, αλλάζουν οι συνήθειες, τα θυμόμαστε με νοσταλγία, αλλά τη στιγμή που υπάρχουν κάποιε που επιβάλλουν αλλιώς δεν μπορούμε να μένουμε κολλημένοι στο παρελθόν. Εδώ να καλείς και να δώσω ιδιαίτερες ευχές μου στην Ελένη και την Ελένη μας που είναι συνδεδεμένη μου, στέλνει τις ευχές της και μου κρατάει παρέα. Ε, ελπίζω να πέρασε και αυτή καλά Θα μου το πει στο chat Αν ακούει και κάποιος συνδεθεί και αυτό στο chat Εγώ παντός της αφιερώνω το επόμενο τραγουδάκι Πιστεύω θα της αρέσει Think you can tell? είναι πολύ από τα πιο μορφά κομμάτια του συγκροτήματο και από τι βλέπω άρεσε και εδώ πέρα εντάξει Κόμποσα Πεντέφτι. Ε, Ήταν μια έκπληξη τουλάχιστον για μας εδώ η σημερινή μέρα. Ανασκεφτείτε ότι τη μεγάλη παρασκευή μας έδειξαν τα κανάλια που λένε. Έπεσε χαλάζια, είχαμε χαλαζόπτωση. Η περιφορά των επιτοπίων έγινε, ε, αλλού έγινε μόνο στο προβέλιο της εκκλησίας αλλού δεν μπορούσαν καθόλου να βγουν από την εκκλησία. Ε, μια ώρα περίπου, μια μισή ώρα σταμάτησε η βροχή, ίσα ίσα πρόλαβαν, ε, κάναμε λίγο τον επιτάφιο και μαζευτήκαμε το Μεγάλο Σάββατο, το πρωί πάλι υποβροχή. Ε, να σα πω πως ε, εδώ πέρα στην πρέβεζα όπως και στην Κέρκυρα έχουμε το έθιμο με τα κανάτια. Ε, το θυμάμαι από μικρό παιδί ε, και τώρα το έχουν δώσει ένα πιο εορταστικό χαρακτήρα στους κεντρικούς πεζόδρομους της ο γίνεται σαν δρόμενο με μουσική, με ε, διάφορα εδέσματα που κερνάνε τους επισκέπτες. Ε, αλλά η, φέτος μας τα χάλασε η βροχή. Βέβαια αυτό δεν εμποδίσε, ε, όπως θα και σε φωτογραφίες στο διαδίκτυο, δεν εμποδίσε καθόλου ε, τον κόσμο να κατέβει να σπάσει τα κανάτια και να γιορτάσει την πρώτη Ανάσταση, πρώτη Ανάσταση. Όπως λέμε, ευτυχώς μετά από το μεσημέρι και μετά έφτιαξο ο καιρός μπορέσαμε και κάναμε Ανάσταση και πάντα είχε ενδιαφέρον που είμαστε δεν ξέρω πώς συνήθιζεστε στα μέρη σας είμαστε με το ρολόι στο χέρι και πάντα γίνεται σχολιασμός ποια εκκλησία σήκωσε πρώτη Ανάσταση ποια άργησε, ποια ε, πήγε ε, πιο πιο μπροστά, πιο ξεκίνησε πιο μπροστά ε, με χαρά φέτος δεν ξέρω ήταν και ο καιρός, αλλά διαπίστωσα ότι οι κροτίδες και τα βακελικά ήταν σε πολύ λογικά επίπεδα έγινε απαραίτητο σαματάς αλλά να φτάσουμε στο σημείο να κινδυνεύουμε, να χαλάσουμε τις καρδιές μας το γιορτάσαμε ε, όπως έπρεπε χωρίς ε, υπερβολέ και χωρίς ε, να κάνουμε <ε> αυτό το, το πόλεμο ε, που γινόταν άλλες χρονιές εντάξει, ε, πλάκα έχει αυτό αλλά μέχρι ένα σημείο όταν κάτι το ε, παρατραβάμε και το παραξυλώνουμε ε, χάνει το νόημά του και γίνεται ενοχλητικό. Αλλά τέλος πάντων ε, φέτος ε, ε, ε, μια χαρά ήταν ε, ε, εντάξει θα μπορούσε να έχει και λίγο περισσότερο κόσμο γιατί οι από τις οκδρομείς θα χάλασε, είναι η αλήθεια ο καιρό και το τρελό είναι αν πιστέψουμε, γιατί είναι άστατος ο κερος έτσι, άνοιξη είναι ακόμα, άστατος ο καιρός, αν πιστέψουμε όμως τα μετερολογικά δελτία τις επόμενες μέρες θα βγούμε με κ Βλέπω θερμοκρασίες πάνω από 20 βαθμούς και βλέπω και σκόνη από την Αφρική που σημαίνει έτσι και πάρει κάποια ψυχάλα, αυτοκίνητα, μπαλκόνια και γενικά οποιαδήποτε εκτεθειμένη επιφάνεια θα γεμίσει σκόνη, άντε να τα καθαρίζει όλα αυτά, αλλά ας μην είμαστε μέρες που είναι να καλησπέρισου και τον Νίκο που μόλις δέθηκε τις ευχές μου Νίκο Χριστός ανέστηκε εσύ, ό,τι επιθυμείς πάμε στο επόμενο τραγουδάκι που υπόσχεται να μας πάει στον παράδεισο Let's say, please, stir with you, Heaven. μια πολύ ωραία μπαλάντα. Θελπίζω να σας άρεσε και εσά στη πιο μεγαλύτερη της εκδοχή. Έχω πει ότι όποτε μπορώ παίζω, όποτε το βρίσκω δηλαδή, παίζω πλήρες ένα έργο. Δεν μου αρέσουν αυτές οι περί που γίνονται και τώρα τις λέμε μίξες αν δεν κάνω λάθος δε. συγχωρέστε με με το νύχο, δεν έχω σχοληθεί σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά βλέπω σε δίσκους μίξη για το ραδιόφωνο μίξη για την δισκοτέκη, μίξη για το ένα για το άλλο και λάστε για το, το αυθεντικό τραγούδι που είναι να το ακούσω όπω το είχε φανταστεί ή το είχε μελοποιήσει ο καλλιτέχνη. Ε, με περιπτώσει ε, και και οι καλλιτέχνες χθες ε, από ό,τι διάβασα και από ότι, ε, από ό,τι βλέπω είδα και εδώ στην πόλη μας οι διάφοροι καλλιτέχνες ε, έδωσαν ε, ρέστα όπως λέμε στην καθομιλωμένη ε, είχαν αρκετό κόσμο τα μαγαζιά την ώρα που εγώ γύριζα σπίτι μετά ε, την βραδινή κρεπάλη της μαγειρίτσας των αυγών και των υπόλοιπων μετά τη λειτουργία κάποιοι άλλοι κατέβαιναν να προσκυνήσουν σε άλλους ε, ναούς ε, και μάλλον πήγαινα να ανακρίνω από τον ενδυματολογικό Κώδεκα, τουλάχιστον των γυναικείου μάλλον είχαν σκοπό να αναστήσουν και μερικούς νεκρούς δεν πειράζει να είναι καλά ο κόσμος να είναι όμορφες οι γυναίκες και να δίνονται έτσι να μας προκαλούν και μας του άντρε όσο δεν περνάμε στο χειδαίο δεν πειράζει και μια μικρή υπερβολή όσο και αν οι μέρες αυτές είναι συνδεδεμένες στην παράδοση ε, άλλες ε, πω, ε, με άλλο σκοπό έχουν στην παράδοση δεν παύαινε είναι μία ε, γιορτή έτσι ε, το κλίμα είναι γιορτή και να το κάνουμε είναι μια ευκαιρία βλέπουμε γνωστούς φίλους, ε, αγαπημένους και έχουμε και μία παύση από την ρουτίνα της καθημερινότητας, επομένως λογικό είναι να γιορτάζουμε δεν μπορούμε να τα αποστηρώνουμε όλα και να τα κλείνουμε σε βαζάκια, χρειάζεται και το διαφορετικό στη ζωή μας, χρειάζεται και που υπερβολή να ξεφεύγουμε από τις νόρμες, αρκεί αυτό να μην γίνεται το καθημερινό μας, η καθημερινή μας τρόπο συμπεριφορά και συνήθειε με το προκλητικό από το χιδέο, υπάρχει μια δυστυχώ σχετικά λεπτή γραμμή που τα διαχωρίζει, πριν να ξέρουμε σε ποια μεριά τη βαδίζουμε. Ε, για πάμε σε ένα από τα στο επόμενο, ο λύα αγαπημένο με και συζητάμε και για το φίλο. I promised you a rose garden ran along with the Γκάρντεν με έντονους ρυθμούς αυτή η διασκευή ελπίζω ε, να ξυπνήσαμε λίγο μετά από αυτό <laughs> και μην νομίζετε προσπαθώ να ξυπνήσω ακόμα και να χωνέψω το ζητούν το ζητά η μέρα λίγο την υπερβολή στα Εδέσματα. Ε, θυμάμαι ε, κάποια στιγμή στο μεταπτυχιακό μου στην, στην Αγγλία συζητούσαμε ε, σε κάποιε παρέσει πέρα για τα διάφορα έθιμα κλπ. των χωρών και μου έκαναν την εξή ερώτηση όταν εγώ του περιέγραφα τα δέσματα, τα πασχαλινά, τα κοκολέτια, το αρνί και μου έπρεπε να και φυτοφάγη. Τι τρώνε εκείνη την ημέρα. Και του λέω, κοιτάξτε, είναι, είναι λάθο ημέρα να είσαι vegetarian στην Ελλάδα συγκεκριμένη. Δεν, δεν, δεν υπάρχει εύκολο τρόπο να, να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Ε, τι να... Τι να πούμε βέβαια είναι εντάξει σεβαστές οι διατροφικές προτιμήσεις του καθενός ε, δεν είναι σεβαστές όλες οι διατροφικές προτιμήσει να το διευκρινίσω ε, ασχολούμαι με τα τρόφιμα σε αρκετό βαθμό ε, κάποιες διατροφικές συνήθειες απαιτήσεις κλπ είναι κακές για την υγεία ανθυγινές δεν αφαίρουμε στους budget γενικά στι διατροφικές συνήθειες ε, κάποιε είναι κακές για την υγεία κάποιε είναι απλά υπερβολικές ε, καλό είναι και εκεί πέρα να μην είμαστε απόλυτοι και υπερβολικοί δεν είναι θέμα lifestyle ε, η διατροφή άλλο που το έχουμε κάνει έτσι ε, η διατροφή είναι για να μας κρατάει ζωντανός πρώτα απ' όλα έτσι και μέσω αυτής ε, να είμαστε υγιείς και να παίρνουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός. Ε, Κακά κα, κα, τα η διατροφή είναι και θέμα lifestyle βέβαια, τρόπο ζωής. Αλλά καλό είναι να ξέρουμε που σταματάει ο τρόπος ζωής και που αρχίζει η παράνοια, να το πω έτσι. Δεν πειράζει ε, στο και έτσι. Βέβαια η σημερινή διατροφή, εντάξει. Με... Ε, η διατροφή τη ημέρα δεν μπορώ να πω ότι χαρακτηρίζεται ε, και 100% υγιεινή όχι τόσο λόγω του είδου των ευεσμάτων αλλά κυρίω λόγω τη ε, υπερβολή στην κατανάλωση που κάνουμε όλοι. Ε, και οι ποσότητε είναι αυτέ που χαλάνε ε, τη, η σημερινή μέρα γιατί τα δέσματα σανεδέσματα δεν έχουν κάτι κάτι τόσο τραγικό μιλάμε για κρέα ψητά έτσι, όχι ιδιαίτερα σάλσες, βαριέ σάλσες κλπ, εντάξει λίγο με την μπετσούλα, μερικοί το παρακάνουν ε, συζητάμε για για αυγά σκέτα πάλι Βρασ... βραστά είναι τα αυγά το Πάσχα όπως ξέρετε ούτε τη τηγανιτά ούτε τίποτα σαλάτες ε, όλοι συνοδεύουμε το ψητό μας με σαλάτες πατά πιο σπάνια λόγω της φύσης του ψητού τυριά και λίγο κρασί μια χαρά είναι Από όλα αυτά όταν τα παίρνεις και τα πυλλοπλασιάζεις τρως επίδιο ή επιτρία καμιά φορά σχέση με το κανονικά, ε, τότε αρχίζει και, ε, και το χαλάει. Ε, να σα πω μια ιδιαιτερότητα εδώ του τόπου μου, η ε, παραδοσιακή και το κρατάνε ακόμα αρκετοί, η ε, παραδοσιακή πρεβεζάνε λοιπόν στο αρνινίδο που είναι τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Την πρώτη μέρα τρώγανε κάτι που έχει ο Κότα και πολλές φορές σε σούπα και στη συνέχεια τη δεύτερη μέρα αύριο δηλαδή θα ψήσουν το αρνί και θα το τηρήσουμε το έθιμο αύριο είμαι καλεσμένο και εγώ με άλλη παρέα και θα ψήσουμε αύριο πενικά, το, το αρνί είναι μια τοπική ιδιαίτερότητα εδώ πέρα πάμε στο επόμενο τραγουδάκι a bell, a Johnny, she glides by a pond A bank of violets with those eyes That see it all and then she smiles Like a bee with hunted thighs A living hell, a slice of heaven She is jackal and high truth and every lie. She holds a candle to my shame. I take everything but blame. When it comes to naming names, I'll name Jane. Forever Jane. A certain coin and hard to play. dreams. She says, "I'm well, you know Mel Gibson, but that's okay. Today could be your lucky day." And I collapse into a heap. She's a bee with hundred thighs, a living hell of slimes of heaven. She's good, she's bad It makes me mad She's all I'll never have She holds a candle to my shame I take it Slice of heaven She is jackal Μεγαλο οχή τη όλα τα πάρα που το έχω συνδέσει με καλοκύνητικά μπαρά αυτό το τραγούδι. Προφανώ ε, αυτό παίζανε κατά τα εκεί που πήγαινα έτσι, και αυτό το κύσιμη όταν έχει και μια όμορφη παρέα μαζί σου νομίζω είναι ότι πρέπει και να σε φτιάξει τη διάθεση ε, ελπίζω οι επιλογέ μας σήμερα και η κουβεντούλα μας να φτιάχνει και τη δική σας διάθεση ε, συζητούμε, έχουμε αφήσει κατά μέρος τα βιβλία ε, Συζητούμε και τα δέσματα και, ε, τα, ε, και το πώς περνάμε καλά αυτές τις μέρες Βέβαια ε, και τα ε, δέσματα τα βρίσκουμε Τα περιγράφουμε τα βιβλία της μαγειρικής ε, Ίσως σε κάποια που μπορεί να κάνουμε ένα για βιβλία μαγειρικής Αλλά δεν ξέρω πώς θα αντέξουν ε, ε, αυτή τη την εκπομπή ε, βέβαια τα βιβλία μαγειρικής πολλές φορές θα, περισσότερο τα διαβάζουμε θεωρητικά και λιγότερο εφαρμόζουμε αυτά που γράφουν μέσα ε, δεν πηρεάζει και η οπτική απόλαυση πιάνεται και, και αυτή και ναι πολλές φορές ε, περιοριζόμαστε μόνο στην οπτική απόλαυση σε πολλά θέματα λοιπόν ε, η πλάκα, πάντα έχει πλάκα αυτέ τι μέρε, ειδικά όταν συζητάμε τα συνοδευτικά του ψήτου, ε, τα κοκορέτσια, τα φρεγαρέλια, τα ο καθένα έχει τη δική του μυστική σε εισαγωγικά ε, συνταγή του οδικό τρόπο ψησίματος και έχουν πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τα συμβούλια που γίνονται πάνω από τις σούβλες, ειδικά με το χρόνο ψησίματος, με, με τη φωτιά, τα κάρβουνα η, οτιδήποτε το αν έχει πολύ λίγο αλάτι και συνήθως είναι και μεγάλες παρέες και έχει κυλήσει και λίγο το κρασάκι αν δεν υπάρχουν ένας ή δύο το πολύ δύο ψύχρεμοι να κρατάνε χρόνους και να επιβλέπουν τι γίνεται το σε, ή θα καεί θα μείνει άψητο πραγματικά θέλει αυτό που λέμε αρχηγό κομμανταδόρων θέλετε το το ψήσιμο δεν είναι κάτι που γίνεται με, με συμβούλιο, με επίτροπη να το ξέρω να μου γελάω με αυτά που μου γράφουν στο τσάντ δεν μπορώ να μην γελάσω ε, λοιπόν δεν γίνεται με κατόπιν συμβουλίου το σωστό ψήσιμο πρέπει κάποιος να έχει το του τους χρόνους και σε όλο και να έχει το γενικό πρόσθεγμα και από εκεί και πέρα όπως λέμε η νεκροψία θα δείξει επί του τραπεζιού αν το πέτυχε ή όχι πάμε στο επόμενο τραγουδάκι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 As they grow, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light.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 από τις πολύ ωραίες διασκευές του τραγούδι ότι εγώ και την ταινία με τη Μισελ Φάφερ ε, πολύ καλή και δυνατική ταινία ε, πήρε μια δεύτερη ζωή αυτό το τραγούδι χάρη στην ταινία αυτή ε, συζητούσαμε προηγουμένω για τις οπτικές απολαύσεις ε, ναι και η αυτοίκη απόλαυση είναι σημαντική ε, παντού και στο φαγητό φυσικά δεν ξέρω πώ παρακολουθούνται τις εκπομπές μαγειρίκης που έχουν κατακλήσει περισσότερο το προηγούμενα χρόνια λιγότερο τώρα την ελληνική τηλεόραση ε, αλλά μέσω από αυτών των εκπομπών μάθαμε και το food styling, το λεγόμενο δηλαδή την παρουσίαση του πιάτου στο φαγητό και πώς αυτή μπορεί να ε, ε, ε, βελτιώσει την όρεξή μα, να το πω. Εντάξει, εγώ υποφαινόμενο δεν είχα και ποτέ κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά όπως και να το κάνουμε, ένα φαγητό που είναι στημένο με όμορφο τρόπο με, στο πιάτο ε, προκαλεί να το δοκιμάσεις Και ενώ αντίθετα και το πιο νοστιμό φαγητό, αν είναι ατάκτος ερημένο, στο, στο πιάτο δεν. άλλωστε μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν φαγητά που δεν είναι και τα αγαπημένα μα και ε, ε, δεν τα προτιμάμε και ιδίω όταν είμαστε και πιο μικρά παιδιά. Ε, κάποια φαγητά δεν λέγαμε μπλιάχ. Ε, Το μπλιάχ ε, πολλέ φορέ, ε, ψάξετε τη μνήμη σα, θα δείτε ότι συνδυάζεται και με οπτικό μπλιάχ. έτσι. Και ε, παραδείγματο χάρη με. με τα διάφορα χιλόηδη που μπορεί να αρέσουν αρέσει σε κόσμο. Ε, τους λείπει και η οπτική ε, απόλαυση, αλλά και συζητάμε για οπτική απόλαυση. Ε, για ακούστε αυτό και για θυμιθείτε, τουλάχιστον εμεί ήμασταν έφηβοι τότε, την οπτική απόλαυση από την λόγο κυρία. Σαμάνθα Φάουξ βέβαια έτσι, ε, όπως είπαμε ε, ε, δεν ξέρω για τη φωνή από τότε είχαμε διαφωνίε, ε, μοιράζοντα, δίστοντα οι απόψεις τα, γιατί θεωρούσαμε εξαιρετική δεν ξέρω όμως ήμασταν εξαιρετικά προκατελημένοι τα κορίτσια Α, όχι και τόσο και αυτές πέρα να ήταν Όμως όμως επομένως το αφήνω στην κρίση σας το θέμα φωνή όμως ήταν σαφώς μια πολύ όμορφη οπτική παρουσία σήμερα έχουμε και παρέα στο studio, η οποία θα ήθελε να μας ευχηθεί κάτι Χριστός ανέση και χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές ε, και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι που η κυβέρια δεν υπάρχει αμφισβήτηση για τις φορνητικές ικανότητε της τραγουδίστριας. On Street Dreams, στο, το τραγούδι. προηγουμένω στο μικρόφωνο για τις ευχές ήταν η Ευελίνα η οποία ε, πέρασε πάρα πολύ όμορφα αυτές τις ημέρες και ζήτησε να είναι και αυτή σήμερα η ορταστική που μπορούσα να το αρνηθώ για να μας πει και μια καλησπέρα. Καλησπέρα. Έτσι. Λοιπόν, σχετικά να εκπαιδεύουμε για τη νέα γενιά και γι' αυτό θα της αφιερώσω το επόμενο για να δει τι σημαίνει εκπαίδευση θα της αφιερώσω το επόμενο τραγούδι που είναι από ένα συγκρότημα που λέει ότι της αρέσει πάρα πολύ Λοιπόν, από τα αγαπημένα σε κρωτήματα όλων των εποχών, Who Wants to Live Forever, το τραγούδι που επένδυσε μουσικά και την ταινία Braveheart, πρόσφατα. Συγγνώμη, αλλά τα μπλε κάρτε μου σκοτσέζου εδώ πέρα. Τι να κάνουμε, ε, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά τα blueprints που λένε στι ταινίε, τα στο στον αέρα, ε, δεν έχει σημασία. αλλά ωστόσο ήμουν αφηρημένο, ε, για καλό λόγο, ε, έχω την τύχη από το στούντιο, στούντιο, στούντιο, με κερματίε εμεί που κάνω την εκπομπή, ε, βλέπω από το παράθυρο τα χιλιδόνια στις σφαίρα επιτέλους νιώθουμε ότι άρχισε να έρχεται λίγο η άνοιξη Δεν ήταν ιδιαίτερα κρύο ο χειμώνας φέτος Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτά που μας έκανε τώρα τον Απρίλιο Μας έδωσαν την αίσθηση ότι τράβηξε περισσότερο ε, είναι ένα ωραίο ηλιόλου στο απόγευμα εδώ πέρα ε, ε, Φυσάει λίγο, καθαρίζει την υγρασία από την ατμόσφαιρα ε, Είναι η ώρα για έναν απογευματινή βόλτα Ίσως είναι λίγο αργά για καφέ, λίγο νωρίζει και από εδώ Είναι αυτή η ώρα που όλα παίζουν Καλή παρέα και διάθεση να υπάρχει πάνω απ' όλα και αυτέ τι μέρε όλοι θε λίγο η χαλάρωση, θες λίγο το φαγητό, θες ή ε, ε, όλοι μας πώ να το πω, ανατροφή από μικρά παιδιά αυτέ τι μέρε μαθαίνουμε ότι πρέπει να είμαστε καλοί, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, να σκεφτόμαστε τον κόσμο. Έχουμε μία, πώ καλή προαίρεση, η οποία, τολμώ να πω ότι, α, ε, λύπη και από την καθημερινότητά μας και ίσως καλά θα ήταν για όλους μας σιγά σιγά αυτή την καλή προέρεση των ημερών να τη βρούμε και τις υπόλοιπες μέρε του χρόνου να την έχουμε ε, στην καθη, εντάξει στην καθημερινότητά μας και όχι μόνο ε, δύο τρεις φορές το χρόνο ε, πάμε στο επόμενο τραγουδάκι ε, ας πούμε ότι και αυτό με το φαγητό ε, είναι από τα αγαπημένα μου τραγουδία και όχι τόσο και η μουσική είναι καλή αλλά μου αρέσουν, δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ οι σε αυτό το τραγουδί you say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 I won't. She said, I think I remember the Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι με ωραίο στίχο και η μουσική καλή είναι άλλη μόνο δε λέω. Δεν ξέρω κάποια προβληματάκια μου είχε ακούγονταν εδώ, δεν ξέρω περάσαν και στι... στον ήχο που βγαίνει προς τα έξω. Θα σας να όμως όχι. Να καλησπέρωσω και το μέλο μας Κουτίδης που συνδέθηκε πριν από λίγο χρόνια πολλά και σε ένα Χριστός Ανέστη. Επίσης να καλύτερα και την αγαπημένη μου την Ελένη, η οποία έχει... μα ακούει δεν είναι συνδεδεμένη. Ε, Καλησπέρα αγαπημένοι να είσαι καλά και να συνεχίσουμε όχι με δέσματα μάλλον με δέσματα αλλά όχι με τον κυρίο Σουπιάτου με τα γλυκά δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει αλλά είμαι γλυκατζή και δεν θεωρώ ένα γεύμα πλήρες αν δεν συνοδεύεται και από το γλυκάκι του. Θα μου πεις κάθε, κάθε μέρα δεν είναι εφικτό αλλά πάντα το κάτι επιτιζητάω το φαγητό είναι και ένα σοκολατάκι α επομένω και αυτέ τι μέρες τα γλυκά τα θεωρώ απαραίτητο συμπληρώμα και βέβαια μετά από τι την κρεοφαγία και λίγο προ το λιπαρό όλα τα φαγητά τη ημέρα. Τα γλυκά που ταιριάζουν και τα γλυκά που έχουν μια, ίσω μια υπόξινη, μια αναλαφρυγεύση. Και το και τα γλυκά που συνδυάζονται με το είναι καλά. Δεν ξέρω για εσά. Έρχεται και αλλάζει η εποχή. Βλέπω σιγά σιγά βγάζουν όλοι και οι καφετέρεις και τα άλλα μας διαβάζουν στις προθήκες τους σιγά σιγά τα, παγωτά, τα παγωμένα γιαούρτια και ό,τι άλλο σε δροσιστικό υπάρχει έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και οι φρέντο στα καταστήματα ε, θα πούμε λίγα πράγματα για τους ε, καφέδες αλλά πρώτα του βάλω ένα ακόμα τραγουδάκι Silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Wanna make her? Φυσικά η κοινή συμφωνία όλων εδώ πέρα, αυτό αφηρώνεται στη Μέρη Όμικρον που δεν μα ακούει ε, αυτή τη στιγμή αλλά θα το ακούσει από την Κονσέρβα. Ε, πραγματικά μας έχουν λείψει οι εκπομπές της και θα θέλαμε να επανέλθει το συντομότερο δύνατο με κάποια έκτακτη έτσι λοιπόν ε, λέγαμε για τα αγγλικά και εδώ πέρα τώρα αφήστε πιάσαμε με κουβέντα στο τσάτ ε, και μόνο που τα συζητάμε μου νιώθω ότι παίρνω θερμίδες αλλά ε, δεν πειράζει χρειάζεται και αυτό ε, παίρνωσα αυτές τι μέρες από τις βιτρίνες των ζαχαροπλαστείων και χάζευα τα σοκολατένια αυγά μερικά από αυτά είναι πραγματικά κομψοτεχνήματα τα τα βλέπει και λοιπά ε, να τα φάει. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, τα μόνα αυγά που κυκλοφορούσαν αυτά με την κουβρτούρα τη σοκολάτα και κάτι καραμελίτσε που είχαν μέσα τα οποία εντάξει, μα τα έφεραν οι νόμοι μα αυτά. Τρώγαμε κανένα κομματάκια δεν μα άρεσε ήμασταν μικροί τότε. Λογικό στα μικρά παιδάκια δεν αρέσει η κουβρτούρα, μεγαλώνοντα την εκτιμάει κανένα και εντάξει δεν ήταν και κουβρτούρα κουβερτούρα αυτή καμία από τις ε, καλές να το πω έτσι που τις τρως και αυτό ήταν η κουβερτούρα αυτή που βάζουν σε όλα τα γλυκά δεν είναι αποτέλεσμα τώρα όμως υπάρχει τεράστια ποικιλία με σοκολάτες γάλακες, με σοκολάτες αρωματισμένες με ειδικές κουβερτούρες, χέρια πραγματικά ε, και να τα βλέπεις αλλά και να τα, τα τρω ε, αυτή, ε, αυτή, ε, αυτή τη φορά αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφήνουμε που και από το παιδί που έχουμε μέσα μας να πει τα έξω ε, χωρί ενοχές ε, εντάξει αυτό που λέμε ο έχει πάρει μια αρνητική χρειά αλλά ε, καλό είναι να βλέπουμε λίγο και τον κόσμο με τα μάτια νοσοπαιδίου είναι πραγματικά, ε, πώς το πω, θεραπεία για την ψυχή μας. Να το πούμε και έτσι ε, και που βλέπουμε τον κόσμο με πλήρη σοβαρότητα, με όλες τις ευθύνες, με όλα όσα μας κατατρέχουν και μας εξουσιάζουν... Ε, τι καταλαβαίνουμε στο τέλος, μάλλον καταλαβαίνουμε, είμαστε πιο αγχώδεις, χάνουμε τον ύπνο μας, χάνουμε την ψυχική μας ηρεμία, αρχίζουμε μετά και τα προβλήματα, μην ξεχνάτε ότι το, το άγχος, το στρεσ. Είναι σε λογικά, σε χαμηλά επίπεδα, είναι κάτι καλό κρατά τον οργανισμό σε γρήγορηση. Όταν όμως πάμε στην υπερβολή και είμαστε συνέχεια στρεσιρισμένοι και μάλιστα με αρνητικό, όπως λέμε, στρες, με άγκος, ε, αυτό κάνει κακό στην υγεία και... Ε, και είναι και ιατρικά αποδεδειγμένο έτσι το στρες επιβαρύνει δεν δημιουργεί από μόνο του αλλά οπωσδήποτε οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση ε, την επιβαρύνει και αυτό καλό είναι και αυτό το σκοπό έχουν αυτά τα μικρά διαλύματα όπως οι από την καθημερινότητα να αφήσουμε λίγο το στρες να δώσουμε ευκαιρία στον οργανισμό μας να να ανακάμψει, να ξεκοραστεί να δούμε λίγο τα πράγματα και με τι άλλη πλευρά. Έχει να πάμε τώρα μια και υποτίθεται σύμφωνα με τα δελτία ότι έρχεται καλοκαίρι να ακούσουμε και ένα κα... καλοκαιρινό. first real six αν 69 πολύ ωραίο τρεγούδακι έτσι κεφάτο, νομίζω ότι έχει λίγο τη διάθεση. Λοιπόν, καλοκαίρι και έρχεται το πως είπαμε και αρχίσαμε να βλέπουμε και στα Μαζία να αναπηγμένοι έρχονται οι παγωμένοι καφέδες. Ε... Το καφέ, ο πακομμένο καφέ έχει μεγάλη ιστορία στην Ελλάδα. Ε, ποιο δεν θυμάται το, ε, ποιο δεν ξέρει μάλλον το ιστορικό φραπέ, ο οποίο έχει περάσει τα σύνορα της χώρας μας έτσι σαν εξωπερίεργο βέβαια, όχι ότι έχει θένα πουθενά αντικαταστήσει τον κορνικό καφέ ε, και το, σαν εξωπερίεργο λοιπόν τον, τον ξέρουν και τον ζητάνε και στο ε, είναι τέτοιες εγκληματολογικές ε, συνθήκες που μας, ε, που θέλουμε να έχουμε ένα ρόφημα κρύο Θα χωρίς να στερούμαστε και, στο, ε, και το καφεδάκι μας και επειδή το καφέ εμεί τον συνδυάζουμε με, με έξοδο, δεν είναι ότι πίνουμε καφέ για να πιούμε ένα καφέ, είναι μία έξοδος, μία παρέα και την οποία ε, μπορεί να τραβήξει και σε ώρα ε, θέλουμε ένα καφέ ο οποίος να κρατάει δεν μπορούσαμε να βολευτούμε με έναν εσπρέσο έτσι ε, όχι ότι δεν πίνουμε και, εμένα, και εγώ πίνω και τον εκτιμώ πολύ τον εσπρέσο αλλά όταν θα καθίσεις σε μια καφετέρια με παρέα ε, πόσο θα σε Κρατήσει. Ομένω εκεί πάμε σε κάτι το οποίο να είναι και λίγο μεγαλύτερο σε ποσότητα, ε, γι' αυτό είναι πολύ δημοφιλή και ο καπουτσίνο και παλιότερα ο νέο που λέγαμε, ε, ο στιγμιο, ο Νεσκαφέ ζεστό. Ο βέβαια έχει χαρακτηρίσει όλη τη γενιά, δεν είναι ο νεσκαφέ ο μόνο στιγμιο καφέ, όμω ήταν ο πρώτο που εμφανίστηκε. Και έτσι η μοιραία ότι μάρκα και να χρησιμοποιεί κάποιος ε, νες ή νες καφές ζητάμε. Και το καλοκαίρι φυσικά φραπέ. Το φραπέ τώρα έχει χάσει ένα μεγάλο ποσοστό από το λεγόμενο φρέντο. Στη ε, φρέντο είναι... Το φρέντο καπουτσίνο ή το φρέντο εσπρέσο παγωμένο σε σπρέσο ή καπουτσίνο. Ε, κάτι το οποίο πάλι στη μορφή τουλάχιστον την οποία το έχουμε εδώ πέρα είναι η το φρεντο εσπρεσο παγωμενο σε η καπουτσινο κατι πατέντα έτσι. Αν ε, πάτε στην Ιταλία και ζητήσετε ε, εσπρέσο, φρέντο ή έχουμε ε, χειρότερα καπουτσίνο ε, θα σας, αυτό που θα σας φέρουν, αν σα φέρουν έτσι και ε, αυτό δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που ε, που νομίζετε και πολύ σωστά μου εδώ στο τσάτ, τον Εσπέραστον τον έχουμε κάνει long drink στην Ελλάδα. Ναι, δεν είμαστε πολύ το aperitif. Κανικά για αυτέ τι ώρε, ε, τώρα αυτέ τι επαγγελματέ, έχουμε τα long drinks, έντοιμο μορφή κοκτέιλ, τα aperitif που λέμε, τα οποία είναι για να συνοδεύσουν ε, την παρέα. Αν πει το 12 η ώρα και 11 που γυμίζουν καφιτέρε στην Ελλάδα, τι θα, τι θα αυτό είναι πολύ συζητήσιμο. Πάντω για τον καφέ είναι ε, ο Φραπέ έχει γράψει τη δική του ιστορία, έχει αναδείξει κάποια μαγαζιά. Ε, να μην να κάνουμε ξέρετε, α πούμε οι παλιότεροι στην Αθήνα, ξέρετε για πιο. Ε, γιατί ακριβώς συζητάμε για μυστικές υποτίθετες συνταγέ, για το τι βάζανε μέσα για να σφίξει και για να γίνει κρέμα πιο ε, πηχτή κλπ. λοιπά και λοιπά γιατί πραγματι ε, όλοι οι καφέδες έχουν το θέμα ο καφέ είναι και ένα κύλισμα στην ουσία επομένως έχει το θέμα ότι δεν το κάνεις μεγάλη ποσότητα. Όταν το νερόνες πολύ γίνεται το γνωστό νεροζούμι. Δεν, δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Να, από την άλλη μεριά βάλεις διπλή, τριπλή όσο, Δηλαδή η δόση να συμφωνεί, καφέ να συμφωνεί με την ποσότητα νερού. Και μετά εντάξει δεν υπήρχε περίπτωση να κοιμήθηκαν κανένα το βράδυ. Όμως έπρεπε κάπου να βρεθεί μια μέση λύση Γιατί με το και η λύση που έχει βρεθεί είναι το, το χτύπημα έτσι. στην ουσία δεν κάνουμε να σωματώνουμε σε όλους αυτού τους καφέδες ε, αέρα έτσι, ε, στην κρέμα του ε, στο βασικό μείγμα έτσι, ώστε με το νερό το περισσότερο να μην ε, να το κάνει στη πιο πιο πόσιμο να το πω έτσι χωρίς να αυξάνουμε πολύ την ποσότητα του καφέ Ειδικό στον καφέ δεν είμαι από παρατηρήσεις και από ότι έχω και από τη φτιάχνω στο σπίτι ε, να το πω και όλα στην αμαρτία μου με τους κρύους καφέδες ειδικά με το φραπέ ε, δεν το έχω με ζεστούς καφέδες ό,τι θέλετε του ε, πετυχαίνω είτε ελληνικό είναι είτε νες, εσπράσιο καπουτσίνο, ό,τι θέλετε σε στο ευχαρίστω στον κρύο το καφέ ε, έχω το δε, δεν μπορώ να πω ότι καταφέρνω βέβαια τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι φτιάχνουν νεκτό ε, φαρέντο καπουτσίνο όπως ε, ο, το θέλει ε, οι τωρινές συνήθειες αλλά δεν ε, ε, δεν μπορώ να πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανο, να το πούμε έτσι λοιπόν πάμε στο επόμενο τραγουδάκι μας όμως you give love a bad name. Αυτό φαντάζομαι όλοι μα κάπου έχουμε στο πίσω μέρο του μυαλό μα που θα το αφιερώσουμε. Δεν πειράζει έτσι με αυτά τα πράγματα. Άλλωστε, χρειάζεται και αυτό. Ο ανθρώπινο συναισθηματισμό περνάει από διάφορα στάδια. Καλό είναι να τα δεχόμαστε. Ε, να το δεχόμαστε όλα. Δεν μπορεί να έχουμε την απέτηση ε, σε απόλυτη μα ζωή. Εντάξει, ευκταίο θα ήταν ε, να μακάρι ο οποίο μπορεί, αλλά δεν μπορούμε σε όλη μα τη ζωή να είμαστε πάντοτε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και να μην μα συμβαίνει τίποτα που δεν μα ε, αρέσει. Όχι πω το είπαμε, δεν θα ήταν κακό, αλλά ε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώ να το κάνουμε και όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουμε τόσο καλύτερα είναι ε, για όλου μα. Ε, οι άνθρωποι δεν είναι μηχανάκια έτσι ε, ούτε μπαίνουν εύκολα σε καλούπια ε, Ο καθένας μας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση μια μοναδική περίπτωση και καλό είναι, όταν στις συναστροφές μας, πόσο μάλλον στη σχέση μας με στους άλλους ανθρώπους, να, είμαστε, να το έχουμε αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας και να μην ζητάμε, να μην βλέπουμε τα πάντα μόνο από τη δική μας οπτική γωνία. Και το βασικό είναι πάντα να παραμένουμε και δεν μερεσουν γενικά όλες σε αυτές τις όλα τα περίεργα που βλέπεις τα πως τα λέμε λέει κατά όχι δεν ε, δεν, είναι, δεν είναι σωστά τα, τα, τα αυτά τα πράγματα ε, ε, όταν έχεις ε, να κάνεις με ανθρώπους πρέπει να ξέρεις ότι ε, ποτέ δεν μπορείς να, να, να έχει παραπάνω απαιτήσει από τον άλλο από ότι από τον εαυτό σου. Αυτό είναι γενικό κανόνα. Άλλωστε και πολλοί κόσμοι ε, είναι αυστηρός με τον εαυτό του. Και απαιτεί αυτό και από του άλλους. Ε, δεν είναι πάντοτε εφικτό αυτό. Καλό να το έχουμε και αυτό στα υπόψη μα. Αλλά είδε, είδατε πώς χολάριζει η σημερινή εκπομπή. Αν πεταγόμαστε από το ένα θέμα στο, στο άλλο, ε, το κακό είναι ότι αυτές τις μέρες που γενικά είναι γεμάτες από ευχαριστασμέν υποχρώσεις, κοινωνικές υποχρώσεις δε άμα σας πω ότι δεν κατάφερα να διαβάσω τη σελίδα από τα βιβλία διαβάζω ότι θα μου πείτε εντάξει μάλλον σήμερα, ίσως σήμερα το βραδάκι έτσι, για να χαλαρώσω, να ρεμίσω θα διαβάσω λίγο από τα βιβλία μου αλλά ναι τις περισσότερες ε, μέρες, τις περισσότερες ε, των ημερών τις, ε, περνάμε Περισσότερο κοινωνικά και λιγότερο ε, προσωπικά. Καλό είναι αυτό και άμα ο καιρός ήταν και καλύτερος. Ε, στο σπίτι θα γυρίζαμε μόνο για ύπνο και ούτε το κάνει για φαγητό έτσι. <laughs> Οι μέρες ζητούν την παρέα, ζητούν τη, την έξοδο όπω το καιρός βέβαια. Εντάξει, πάει να στρώσει ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον σήμερα οι περισσότεροι περάσετε με όμορφο καιρό την ημέρα σας και μακάρι και αύριο να είναι έτσι ο καιρός για να συνεχίσουμε με ένα έξω πάλι τραγουδάκι τόν λοιπόν περί το να θυμίσω τουλάχιστον στους όσους ήταν από, από 7-8 χρονών το καλοκαίρι του 87 και πάνω τι σημαίνει αυτό το συνδεθεί αυτό το τραγουδάκι και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό συζητάμε για να για, όχι και το πιο δημοφιλές, μάλλον θα το τελείως άγνωστο εκείνη την εποχή άθλημα στην Ελλάδα τουλάχιστον στο νευρή κόσμο συζητάμε για αυτούς που ε, δεν χάνουν αθλητικό, αθλητικό γεγονός που ξέρουν ότι έχει μπάλα από το μπαλάκι του Μπλοφ μέχρι, ξέρω και εγώ αλλά ένας ολόκληρος λόγος αμαθενά, ε, μέσα σε 15 μέρες σε Μαθενά άθλημα που αγνούσε και ξαφνικά βρέθηκε να είναι το, πιο, το δεύτερο πιο δημοφιλές άθλημα ε, στην Ελλάδα με όλους ακολούθησε μια ολόκληρη γενιά μεγάλωσε με αυτό ε, ομάδες που, πλε, που ξέφυγαν από τα στενά πλαίσια τη, του, της Ελλάδας και πήγαν και στα και στην Ευρώπη και θεωρείται ε, σήμερα πότε ξέρω α συνεχίζουν μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία. Θα με συγχωρήσετε με τα αθλητικά, ε, δεν μπορώ να πω ότι τα πάω και πολύ καλά. Ε, λίγο με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, κυρίω με τη Φόρμουλα 1 ασχολούμαι. Και εκεί, και εκεί η ομάδα μου τα τελευταία χρόνια δεν θεωρώ ότι είναι εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Τέλο <laughs> <laughs> μην συζητάμε, δεν είναι ο να πούμε τι πει για την ομάδα. Λοιπόν ε, εκτός από τις ευχέ στην αρχή της εκπομπής έδωσε ε, ευχές σε όλους ε, τους φίλους εδώ στο Radio Music Heaven ε, να ευχαριστήσω και όλους ε, όσους μου έστειλαν και προσωπικά ε, μηνύματα ελπίζω να απάντησα σε όλα ε, δεν ήμουν ε, στον υπολογιστή δεν ήμουν εσέχιος στο Ίντερνετ αυτές τις ημέρες, αν ξέχασα κάποιους ε, να με συγκρονίξει Χωρούν του. Ε... Ε, μεταφέρω τις ευχές μου από εδώ πέρα από μικροφόνου ε, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω να δώσω τις ευχές μου τώρα και στα, ε, στους υπόλοιπους φίλους στο διαδίκτυο που με τον τρόπο τους και αυτοί βοηθάνε να βγαίνουν αυτές οι για το βιβλίο να δώσω πολλές ευχές του όλους τους φίλους στη, ε, στη λέσχη του βιβλίου που μου δίνουν πάρα πολλέ ιδέε. Για την εκπομπή και αρκετοί από αυτού ακούνε στου βιβλίου Κόλκιν φυσικά στην Αλίκη, στη Χώρα των Βιβλίων επίση στο fan club τη Jane Austen και φυσικά και στην φίλη μας εδώ την Τζάση, την Ελευθερία και στα παιδιά στο Goodreads που μου συνέχεια μου προτείνουν καινούργια πράγματα, καινούργια βιβλία και έτσι έχουμε συνεχή θεματολογία για την εκπομπή μας. Να είστε όλοι καλά αυτές τις μέρες, να περάσετε καλά όπως επιθυμούσε το καθένας και ελπίζω το καλοκαίρι που έρχεται να είναι καλό για όλου μα. Ε, πάμε στο επόμενο τρεγουδάκι. Zero Fortune ε, από τα αγαπημένα μου τραγούδια ε, το έχω συνδυάσει και με, με ο καθένα συνδυάσει τα τραγούδια με κάθε τραγούδι με, ήσου, με κάποιες προσωπικές του καταστάσεις ε, με κάποιες συγκεκριμένε εποχέ το οποίο μπορεί να είναι τελείως διαφορετικέ για κάποιον άλλον και σου λέει πως το συνδύεις αυτό με αυτό ε, είναι προσωπικό βίωμα η μουσική είναι από euh, τα πράγματα από τις τέχνες οι οποίες ε, μας αγγίζουν σε ένα βαθύτερο επίπεδο μας δημιουργεί συναισθήματα ασχέτως και η ίδια η μουσική και χωρίς στίχο δεν ανάγκη να ε, έχεις πρόσβαση στο στίχο ή να έχει καν ε, στίχους η μουσική σου προκαλεί συναισθήματα ε, αυτή καθεαυτή και είναι πραγματικά μαγικό πως ε, οι επαγγελματίες οι μουσικολόγοι ε, της μουσικής ξέρουν πως γίνονται αυτά τα πράγματα και πραγματικά μαγικό πως ε, μπορεί και δίνεις ε, συνέστημα πως με τις νότες, με τον τρόπο που τις διατάσεις, με του ρυθμούς ε, με όλες τις τεχνικές αυτές μπορείς πραγματικά και περ, αυτό που λέμε συνέστημα στην κάθε μουσική ε, και ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι αυτό που είναι γιατί μεταξύ των άλλων αναζητά συνεχώς κάτι καινούριο, δεν επαναπαύεται. Τελειάστον οι περισσότεροι άνθρωποι δεν επαναμφωνούμαστε στα δεδομένα, στα παλιά, σε αυτά που ήδη έχουμε. Πάντοτε ψάχνουμε το παραπάνω, το καινούργιο το περισσότερο ε, όχι πάντοτε βέβαια έτσι όπως είπαμε με όλα τα πράγματα κάνει κακό έτσι και σε αυτό το να ζητούμε συνέχεια ή να θέλουμε σε περισσότερα κάθε φορά και ε, να μην σταματάμε πουθενά και αυτό κακό είναι και, αλλά εξίσου κακό είναι και το να επαναπαυόμαστε και να μην προσπαθούμε τουλάχιστον. δεν σημαίνει ότι πάντα θα το πετύχουμε να μην προσπαθούμε για το καλύτερο αλλά αυτή τη συνεχή αναζήτηση και το ε, επιθυμίωση και περισσότερο νομίζω ότι αποτυπώνεται πάρα πολύ καλά στο επόμενο τραγούδι stones I can get no satisfaction uh, και βλέπω ότι φτάσαμε σιγά σιγά και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να σας κράτησα μια ευχάριστη παρέα. Ε, Έλλειψη θεματολογίας. Είχαμε πει, είχα θα είχαμε θέμα, δεν είχα ετοιμάσει τίποτα. Αλλά αγαπημένα τραγουδάκια. Ελπίζω να σας άρεσαν. Ε, δεν τα παρουσίζονται με κάποια σειρά, ούτε κάτι θεματικό. Έτσι ελπίζω κουβεντούλα μας και τα τραγουδάκια να σα κράτησαν όμορφη παρέα. Εμείς θα τα πούμε ξανά κανονικά την επόμενη Κυριακή με τη συνήθιμας θεματολογία. Το πρόγραμμα του Σταθμού αυτές τις μέρε θα λίγο παρακολούθηση, γιατί κάποιοι παραγωγοί οι μέρες που είναι, είναι σε δύο κουπές λείπουν, ε, μπορεί να, είναι, να μην είναι αυτό που το έχουμε συνηθίσει σιγά σιγά θα επανέρθουμε στα κανονικά μας ε, που μόνος να σας ευχηθώ πάλι Χριστός Ανέστης όλους να έχετε μια καλή εβδομάδα και όπως είπαμε μην ξεχνάμε λίγο και αυτό που είπαμε να χαμοτελάμε και λίγο καλή προαίρεση γιατί ας μην ξεχνούμε ότι δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά σκόνι στον ανέμο.